Παναφιγω μακριά όταν σε προ, όταν σε προτορύδα και έγινε χώρα μακρινή. Διακροτές. Είναι μαζί σας η εκπομπή του οικτήου ελεύθερου φαντέρου Σπάρτερου. Η σημερινή μας παρέμβαση αφορά το στρατό του Καμένου, εκεί που οι φάνταρες πεθαίνουν από πνευμονία το 2015. Οι νέα κρατές είναι πραγματικά να απορείς με αυτά που σημαίνουν στον ελληνικό στρατό. Εκεί που οι κοσυδιάσμα παλικάρια χάνουν τους ζωή τους από γνωμονία, για να το πιο ακριβείς από εγκληματική αμέλεια, γιατί αυτό ουσιαστικά διαπίστωσε και η ένορκη διοικητική εξέταση που διεξήχθη μετά την απώνοια του παλικάριού, δικαιώνοντας πλήρως οι καταγγελίες του φαντάλου της οικογένειας του άτυχου Νικήτα και του δικτύου Σπάρτακος. Πρόσφατα δημοσίευματα που αναφέρονται στο πρόβλημα της ΕΔΕ, η οποία έγινε στο κέντρο Σπάρτηση μετά τις συντριπτικές καταγγελίες των συναδέλφων του, αποκαλύπτουν ότι, ότι το πρόβλημα από δύο διευθύνες που έχουν να κάνουν ολιγορία στην αντιμετώπιση του περιστατικού. Η έρευνα υποβλήθηκε στον αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας Κώστα ήσυχο, ο οποίος άμεσα την προώθησε σε εισαγγελία για τα περαιτέρω, όπως ήταν υποχρεωμένος. Επίσης, η ΕΔΕ αποκάλυψε ότι από τους 817 νεοσύλλεκτους που δεν παρουσιαστεί μαζί με τον Άτυχο Νεαρό, 260 αρρώστησαν. 8 από αυτούς προβλήθηκαν από βοημονία. Τα στοιχεία είναι ανησυχητικά, κυρίως λόγω των μεγάλων ελίψων που υπάρχει σε ιατρικό προσωπικό στις μονάδες. Και όλα αυτά συμβαίνουν στον ελληνικό Στρατό το 2015.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 Machine Keeps Turning Death and Hatred to Mankind Poisoning Their Brainwashed Minds Κρατές. Αξίζει να θυμηθούμε πως έχασε τη ζωή του ο 22χρονος στρατιώτης. Ο Νικήτας ήταν ένας καλοκάζωτος γίγαντας. Έτσι το θυμούνται όλες οι συζηρούλες που τον γνώρισαν στην Τρίπολη, στο γήθι και σπάρτη. Κανονικά επειδή ήταν υπερβαρός θα πρέπει να χαρακτηριστεί η σωματική του ικανότητα για 5. Και να απαλλαγεί. Όμως ο Νικήτας υπηρέτησε για να πέσει θύμα τελικά της αδιαφορίας για την ανθρώπινη ζωή που κυριαρχεί στον ελληνικό ο Νικολαός, από όπου κόπηκε μετά από ιατρικές εξετάσεις στο Γήθηο, όπου εκπαιδεύονταν για μάκυρας, πήγε στο κέντρο της περιμένοντας τη μετάθεση για μονάδα της παραμυθωρίου. Το κέντρο εκπαίδευσης των σχολείων σε αυτό το άθλιο κέντρο εκπαίδευσης, που κυριαρχεί γυραιμιά, που βασιλεύει η διαφορία των σχολείων και της διοίκησης, γρήγορα θα παραπονηθεί για την κατάσταση της υγείας του. Όμως, ενώ θα βγει ο θα συνεχίσει να δίνει υπηρεσίες ως ...και να κάνει εγκαρίες μαγειρίων, δεν θα του δοθεί καμία συγκεκριμένη αγωγή, δεν θα υπάρξει καμία διάγνωση, για δέκα μέρες παραπονιέται ότι πονά, ότι υποφέρει, αλλά δεν του δίνουν παραπλυντικό και στρατηγικό νοσκομείο, οι συνάδελφοί του παρακολουθούν να αντιμαχεί, καθώς πασχίζει και χρειάζεται μισή ώρα για να διανύσει την απόσταση από τους κοιτώνες στα ιατροία, όπου απέχουν για όλους τους υπόλοιπους μόλις πέντε λεπτά. Όταν λοιπόν η κατάσταση της υγείας του χειροτερεύει, όταν πλήγεται από το βίχα, ουσιαστικά τον φυγαδεύουν εσπεσμένα στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Φίλοι εκπρόσωποι, ίσως να θεωρείτε δεδομένο τον τρόπο μετακίνησης του και να μην αναρωτιέστε πώς μετέφεραν τώρα στο Πελκάδι στο νοσοκομείο. Αντίθετα από ό,τι πιστεύετε και από ό,τι περιμένετε να ακούσετε, φόρτωσαν τον άτομο 26χρονο στο Τσέις Πάρτης και τον έφεραν να πεθάνει στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο στην Αθήνα. Δεν τη χωράει αυτήν την ώρα για και διαφορία, όπως αυτή που κυριαρχεί στο στρατό. Σύμφωνα με τις οργισμένες καταγγελίες των συναδέλφων του άτυπου παιδιού, οι δίκης του KSP και οι Γενικές Αρχές Μονάδας, αντί να μεταφέρουν έναν με ασυνοφέρο και συνεδρία των κοίτα, τον έστειλαν μέχρι τέλει στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Όσο και κατά να είναι η ανακοίνωση συγκάλυψης του ΓΕΣ για το Φωνικό, που καλλιεργούσε την εντύπωση ότι ο στρατός έκανε ό,τι μπορούσε για να σώσει τη ζωή του Παλκαριού, θέτει, χωρίς να το θέλει, ένα βασικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν, σύμφωνα με την αναγκίνωση του ΓΕΣ πάντα ο στρατιώτης, ο οποίος βρισκόταν νοσηλευόμενος από τις 13 Μαρτίου 2015 στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομενού Αθηνών, απεβίωσε λόγω του κεραυμαβούλου νοκροτικής νομονίας, πριν ανεπάρκειας. Να μεταφέρεται με εκτέλη από το Κερ Σπάρτης, ενώ η κατάσταση της υγείας του ήταν τόσο κρίσιμη, Ενδεικτικό της κατάστασής του ήταν το γεγονός ότι από την πρώτη ώρα εισόδου στο σχετικό νοσοκομείο κατέρευσε. Δεν επανήλθε ποτέ, ενώ οι θεράποντες ιατροί ποτέ δεν άφησαν περιθώριο ελπίδας στους γονείς. Boss is a Nazi coppers Send her a, motherfucker. Send her a Φίλοι συναγωνιστές, ας κάνουμε μια σύντομη ανακεφαλαίωση. Ο Νικίτας ασθενεί 10 μέρες στο κέντρο, χωρίς ουσιαστική ιατρική υποστήριξη. Νοσηλεύεται ως φαλάμος και όχι στα ιατρία. Μεταφέρει με τέλει στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Απ' την πρώτη στιγμή κατάει και μετά από 3 μέρες πεθαίνει. Και οι γονείς... Θα αναρωτιέστε αν τους ειδοποίησε κανείς, αν τους ενημερώσε ο γιατρός μονάδας ή ο δικη το παιδί στέλνεται σε τραγική κατάσταση στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο και κανείς δεν ειδοποιεί τους γονείς. Με δική τους πρωτοβουλία και ενώ η αγωνία για το παιδί του στερανά καταλήγουν να βγάλουν άκρη μόνοι τους και να μάθουν ότι το παιδί τους χαροπαλεύει. Η αποδοχιά τους δεν έχει προηγούμενο. Και στις δύο μονάδες, στελέχοι και διοικητές κάνουν σαν να μην έχει συμβεί τίποτε. Σαν να μην έκλεισε μια οικογένεια. Σαν να μην πέθανε ένα 22χρονο παλικάρι. Ρελαμένοι και ειδιασμένοι οι συνάδελφοι του φαντάρου καταγγέλνουν ότι δεν κράτησαν ούτε ένα λεπτό συγγύης στη μνήμη του. Είναι λογικό και αναμενόμενο. αυτοί που δεν σε σέβονται ζωντανό να σε προσβάλλουν νεκρό. αναρωτιόμαστε γιατί η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία των λόγων δυνάμων κάνει διακρίσεις μεταξύ του φαντάρου και των συνεχών σε ζωή και θάνατο. Θυμόμαστε όλοι τη στάση που κράτησε η κυβέρνηση και η αιγεσία των νέων δυνάμεων στο θανατηφόρο ατύχημα κατά τη διάρκεια άσκησης του ΝΑΤΟ όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πιλότοι. Τότε κήρυξαν πέμπτους, απέλασαν τις στήριξαν τις οικογένειες των άντρων πιλότων. Τώρα όπως και σε κάθε απέλεια φαντάρου, γιατί δείχνουν αυτή την αποθωπιά, δεν αξίζει να κοίτας και ο κάθε συνάμφος του που βρέθηκε για να αλλάξει κάτι σύντομα θα βρεθεί στην ίδια θέση ενός λεπτού σιγή. Έτσι λοιπόν, στα μυαλωτικά θα μας καταπιέζουν, θα μας εκμεταλλεύονται, θα μας δολοφονούν κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής στρέβλωσης.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 Stop. Κύριε αυτό που επίσης έχει σημασία να δούμε είναι το γεγονός ότι τόσο η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού όσο και η συμπεριφορά των δικητών σε Αιγή Θεο Σπάρτη ότι από το Υπουργείο Άμυνας έχει επιλεγεί ο δρόμος της συγκάλυψης της απόκρυψης του φωνικού και των αιτίων του μια απόπειρα όμως που απέτυχε εξαιτίας των καταγγελίου των παντάρων, των συγγενών της δράσης φιλότιμων δημοσιογράφων και του δικτ ενώ το Δήμος Πάτεκος είχε ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια την πολιτική ηγεσία για το τι προκάλεσε την απώλεια της ζωής του νικητήτας, και είχαν λάβει προφορικές δεσμεύσεις για ενδοηγική έρευνα από την ένωμη διοικητική εξέταση που διεξήγαγε το επιτελείο, σύντομα πληροφορηθήκαμε ότι η ΕΔΕ θα το διενεργούσε αξιωματικός που υπηρετεί στο κέντρο της ενώ συνήθως το διεκπαιδεύει στέλεχος άλλης μονάδας συχνά του ιδιόπουλου. Επίσης στο Γήθως που η πλειοψηφία των φαντέρων ασθενούσε οι υπόλοιποι φαντάρες διατάχθηκαν να πλύνουν ακόμη και τους τείχους γιατί θα γινόταν επιθεώρηση από τον ταξίακο. Επιβάλλοντας ακόμη περισσότερο η δυσκευή τους κατάσταση. Τον παράζ, νέο καταγγελιών του διεκτήρου παρτοκος Σπάρτοκος, ανέστηλε την ταξιαρχική επιθεώρηση. Επίσης, μια ακόμη σοβαρή εξέλιξη σημειώθηκε το τελευταίο διάστημα στην υπόθεση του θανάτου του 22ου ενώ αρχικά η στρατιωτική δικαιοσύνη σφίριζε κλέφτηκα και η πολιτική ηγεσία των όπινων παρατηρούσε τη διεξαγωγή της επιχείρησης συγκάλυψης από μια ακόμη προσφυματική ΕΔΕ που διεξάγονταν από το σωματικό της ίδιας μονάδας, οι συνάδελφοι του Άτυχου Νικίτα που υπερασπίστηκαν στο γήθιο ειδοποιήθηκαν ότι την Παρασκευή 27 Τρίτου θα παραχωρούσαν κατάθεση σε εισαγγελία που κατέβηκε εσπεσμένα στο κέντρο Πάτης. Αναμφίβολα πρόκειται για μια θετική εξέλιξη που δείχνει ότι τόσο οι καταγγελίες που θα πάρουν πλέον το φως της δημοσιότητας μέσω του δικτύου Λέγος Πάρτοκος, αλλά και των προσπαθειών ευιστοποιημένων δημοσιογράφων, όσο και η ευρύτερη πολιτική πίεση που ασκήθηκε, είναι ενδεικτικό ότι πλέον οι καταγγελίες του, του δικτύου Σπάρτου γίνονται επιρροπές στο κοινοβούλιο προς τον Υπουργό Άμυνας Παύλο Κανμένο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ερώτηση των βουλευτών του Σήμερα λοιπόν φίλοι ακροατές να υποστηρίζουμε ότι ήταν οι καταγγελίες του φαντάζομαι και η στάση του δικτύου Πάτοικου που ανέτρεψαν την επιχείρηση «γκάλυψης» του επιτελείου, που δεν επέτρεψαν να γίνει μια προσχηματική, έννοια και διοικητική εξέταση όπως συμβαίνει συνήθως, που έσπασαν τα στεγανά του στρατού και ενημέρωσαν την κοινή γνώμη για το τι πραγματικά συμβαίνει στο στρατό και ιδιαίτερα στο κέντρος Πάτοικ. Να θυμίσουμε ότι οι ανακοίνως για το θάνατο. Οι 20 στρατιώτη από μνημονία Σιπάρτης καλλιεργούσε την αίσθηση ότι ο στρατός έκανε ό,τι μπορούσε για να σώσει τον Νίκοτα. ενώ ουσιαστικά ήταν ο στρατός που τον δολοφόνησε, δείχνοντας χαρακτηριστικά και πάλι την κλιματική αμέλεια. Ήταν οι 20 των συναδέλφων Φαντάδων και των συγκλητικών τους προσώπων που ανέτρεψαν τη μεθόδωση της συγκάλυψης, που επίσης ενισχύθηκε από την ανάθεση ευθύνης σε δε σεξιωματικό της ίδιας μονάδα. Και αναφερόμαστε πάντα στο τέλος Πάρτης που ζωμάει που Είναι επικίνδυνο και απειλεί καθημερινά την υγεία του φανταρώ. Ουσιαστικά, σε κάθε σειρά κατάταξης δημοσιεύεται επιστολή καταγγελίας για καταρρίμματα του φαγητού, για την έλλειψη καθαριστικών και μέσων υγιεινής. Οι άνθρωποι's όμως συνήθως διαβίωσης κυριαρχούν στις περισσότερες μονάδες, και είναι φυσικά ευθύνη όχι μόνο των νικητών. Είναι βασικά ευθύνης της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Είναι αποτέλεσμα των σκληρών περικοπών. Αλλά λεφτά υπάρχουν και τα λεφτά αυτά δίνονται για εξοπλισμούς. Δίνεται για τον Νότο και τον Ευρωστρατό, για ασκήσεις με το κράτος φωνία Ισραήλ. Είναι ενδεικτικό ότι ο Υπουργός Άμνας διαπραγματεύεται την αγορά όπλων αξίας 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Αμερική. Βλέπεις και η σημερινή κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ ναι, η αριστερή που αντιμετωπίζει τους φαντάζους ως άμεσους δούλους, ως αναλώσιμους. Αυτό αποδεικνύεται στη ζωή.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 Arcata out for the white cop ice cube will swoon can whip πρέπει να ότι οι ήταν ο τρίτος νεκρός το τελευταίο χρονικό Ουσιαστικά οι γεωργικές αρχές του στρατού δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Οι εξετάσεις του γενικού στα κέντρα εκπαίδευσης στην κατάραξη των συντλέκτων είναι εικονικές. Οι μονάδες δεν έχουν γιατρούς. Υπάρχουν μονάδες που οι γιατροί δεν έχουν φάρμακα και συμβουλεύουν τους άνθρωπους ντάρους (ΝΑ) πάνε στα φαρμακεία να αγοράσουν ό,τι χρειάζονται. Να αγοράσουν δηλαδή οι ανασφάλιστες φαντάρι που αμύβονται με 8,7 ευρώ μοιραίως. Με δικά τους χρήματα, τα φάρμακα που απαιτούνται. Και το στρατός αρνείται να αναλάβει τις δεσμεύσεις του για υγεία και ασφάλιση των παντάρων που τους καλεί να υπηρετήσουν υποχρεωτικά. Και η κατάσταση χειροτερεύει. Γιατί ο Υπουργός Άμυνας, Πάνος Καμένος και όχι ο Παύλος όπως που αναφέραμε αντί να δει τα προβλήματα των στρατευμένων και να δώσει λύσεις κάνει εθνικιστικές πιέστες που κοστίζουν εκατομμύρια ευρώ και μοιράζ η κατάσταση γίνεται πιο απολυπιστική για δύο λόγους. Το Υπουργείο Άμυνας για να πουλήσει κοινωνική ευαισθησία χρησιμοποιεί έφευγχους στρατιώτες και μόνιμους σε νησιά και σε απομακρυσμένα σημεία καλύπτοντας με δωρεάν εργατικό δυναμικό τα κενά του διαλυμένου κράτους της Πρόνοιας. Επίσης, οι οξυμένες ανάγκες του πληθυσμού που επιβιώνονται εξαιτίας του κλεισίματος των νοσοκομείων επιβαρύνουν τα στρατιωτικά νοσοκομεία ή καλύπτονται με αεροπορικές μεταφορές που είναι πανάκρυβες και συχνά μοιραίες για τους ασθενείς που μεταφέρουν. Εμείς, τηλώντας τον νεκρό συνάδελφο Νικήτα, απαιτούμε να αποδοθούν ευθύνε στους εμπλεκόμενους στρατιωτικούς του Κένου Σπάρτης. Αλλά οι ευθύνες είναι πρώτα απ' όλα πολιτικές και βαρύνουν την πολιτική ηγεσία των νοπλών δημιάμων. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην κουκλωθεί ο θάνατος του Νικήτα, να μην υπάρξει άλλ Πρέπει να κλιμακώσουμε τις προσπάθειές μας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του φαντάρου Πολίτη το Μεσολή. Το χρωστάμε στον Κοίτα. Το χρωστάμε στον εαυτό μας. Συνάδελφοι, αντισταθείτε. Βγείτε παραπονούμενοι. Γράφτε επιστολές καταγγελίας. Ενισχύστε το κίνημα μέσα και έξω από το στρατό. βράδυ.